Τι έγινε ακόμα να παρετηθεί ο φίλο μα ο Άδωνη, Έχουμε καμιά. Μα ήρθε η Δευτέρα πρωί. Ήρθε η Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα βράδυ. Πάει Τρίτη, Τετάρτη, Δηλαδή έλεο. Αυτό λέω ρε παιδί μου, Δεν έχει παρετηθεί ακόμα. Δεν είπε ότι θα παρετηθεί άμα δεν βγει. Το είπε, πώ δεν το Πόσο θα περιμένουμε ακόμα. Απ' τη μία. Mm. Από την άλλη, Δεν έχουμε και κάποιον καλύτερο. Α μείνει ο Άδωνη. Είναι mm. ο καλύτερο Υπουργό Υγεία που θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Όταν βγάζει πάνω από 30% Νέα Δημοκρατία και Ελλιά, Άδωνη θέλει. Και θε Άδωνη και σε άλλα Υπουργεία. Αποστόλει κάτι τελευταίο. Πες μου και το τελευταίο. Γιατί μου είπε και το πρώτο. Πες και το τελευταίο. Πάσχετο είναι ο Πρωθυπουργό, ή πανικοβλημένος. το πρώτο πράγμα σήμερα με τι εκλογέ τι ζήτησε από τον Υπουργό του. Να εκμεταλλευτεί το έσπα για του αδυνάτου, λέει. Συνιστά αυτό για τον απλό νου ανάπτυξη. Σιγά καλέ. Εδώ συνιστά ανάπτυξη το κόψμα του μισθού και η ανεργία. Έτσι μπράβο. Για έναν κοινό νου, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Ο κόσμο θα καταλαβαίνει σιγά σιγά. Ξέρω ποιο θέει που πήρε τόσο πολύ το Πασόκ. Ο Γεωργιάδης θέει. Τόσο πολύ όταν λε, δεν το λες και πολύ. Όταν ε. χάνεις πέντε μονάδες από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση δεν το λες και πολύ. Πασόκ γερά το 3 είναι κοντά. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Όλοι μαζί. Η ένωση της κεντροαριστερά θα γίνει κάτω από τη βάση. Βλέπεις μαζεύονται σιγά σιγά. Ο Κουβέλης πήγε πρώτος. Ε. Κουβέλη. Μη φοβάστε τη μοναξιά. Έρχεται ο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης φίλε, δεν φοβάται τίποτα. Το καλό βέβαια είναι ότι σάρωσε το ποτάμι. Ναι. Σάρωσε, σάρωσε. Έπιασε τόπο που βλέπω να την φάτσε το σε κάθε κανάλι κάθε δύο ώρε. Όλα αυτά πιάσανε τόπο. Είπε χτες. Τι είπε χτε. άλλα. Τουλάχιστον ο Μπαξεβάνη τα είπε. Τόσο καιρό το φάγαμε στη Μούρη για ένα 6%. Έλεος Έλεω, <laughs> Έλεω, Έλεω. Δίκιο έχεις Πάρω για να κάνω και ένα συγκριτικό, επειδή είναι κοντά. Ναι. είδα. Ιδιο ποσοστό πήρε και το κουκουέ που τόσο χρόνο στα κανάλια δεν είχε. Να σου πω κάτι. Mm. Στο κουκουέ είναι συντηρητοποιημένοι άνθρωποι που πάμε και ψηφίζουμε. Mm. Δεν πάμε κατά λάθο. Έλα να πω κι εγώ την μου. Α. Ah, Οχ, oh, πέστε. Ξέρει τι μου θυμίζει η Ελλάδα. Τι. Ότι είμαστε όλοι σε ένα φορτηγό και μας πάνε για εκτέλεση. Και κανεί δεν πειδάει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπε ο Σαμαρά τώρα που ήρθε στην Κρήτη για η μάχη τη Κρήτη την επέτειο, δηλαδή, με χρόνια. Ότι στην Κρήτη δεν είχαμε εμφύλιο. Κοίταξε να δει. Yeah. Έτσι, όπω ξέρω του κριτικού που είναι παλικάρια, αντελικανίδε, εμφύλιο δεν ξέρω αν είχατε. Αμφύλιο σίγουρα είχατε. Σουλάρε όλε τι κριτικέ. λέγεται θες ρε χερέ Έλληνα, Τι Ντουμπάη. Περάσαμε και τον Ντουμπάη. Δεν είναι να έχουμε εκλογέ κάθε εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 550.000 οι θέσει εργασία. Τώρα γίνανε 750. Πόσοι θα δουλέψουν από αυτού, Ε, παιδί. Αλλά εγώ θα προτιμήσω το Βενιζέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυξήσει. Θα ανέβει και ο μισθό. Θα λένε. <Ρε> Τα είπε ο Σαμαρά. Είπε τι είπε, 70.000 τέσσερα. έλεγε, εκεί τσάμπα ήταν σιγά τώρα. Α, να σου πω. Τέτοια παροχολογία ούτω ημίτη ήταν κι άλλε εποχέ είχε να δώσει. Μαυρογιαλούρο από του Λίγους σαμαρά, από απ'τους λίγους όμως Έχουμε ξαναπεί Στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα Συγχαρητήρια στους όσου Αβάνταραν το Σαμαρά Συγχαρητήρια Κι τα λέω όλους εννοώ όλους όπως λέγει η διαβήμιση Μισό λεπτάκι Ο ΣΥΡΙΖΑ σ σ είναι μέσα σε αυτούς Γιατί νομίζω με το... τις Οι του καλύτερη αβάντα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΑΜΑΡΑ δεν έκανε άλλο. Καλά, λοιπόν, ναι, βάλε ποτάμια μέσα, πέσανε όλοι, πέσανε κάτι κουτσούμπες, έπεσε κάποιος καλαμούκης Άμα η πολιτική σου ή η ιδεολογία σου κινδυνεύει από ποτάμια, δεν φταίνε ποτάμια, καλημέρα Αποστολή. Έλα. Θέλω να μα αλαβήσει για κάτι. Μπα, δεν κάνω τέτοια. Έλα, μουρα. Επειδή δουλεύω σε μια εταιρεία εισαγωγή σα ορούχων. Οπα, κιλοτάδικο, Ναι, ναι. Κάνε κάτι σε παρακαλώ να σκι. Να στείλω. χάσει το τρένο. Να στείλω πολλέ ζατιέρε το μαξί μου για το παιδί που σκίζει τα μνημόνια. Λέγε! Α, καλψό να σκύζει, τι ζατιέ. Καλψόν. Καλούν και ζακέ. Έρχει να σκύζει και καλψόν. Έχουμε απ όλα. Γιατί δεν θα μείνει μνημόνιο σε λίγο άσκιστο. <laughs> να σου πω μήπω σκίζει και λίγο τι άρκε του από χθε, λίγο τα μαλλιά του, πού τραβάει λίγο. Τι κολότριχε. Μια χαρά τον βλέπω. Που βγήκε εγώ. και το έπαιξε και νικητή. Μια χαρά τον βλέπω. Μια χαρά είναι. Ότι χάρκε για την Αθήνα που δεν την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, Χαλό, ούτε Νέα Δημοκρατία την πήρε. Να πω και για την περιφέρεια: Όποιο και να κέρδισε, Νέα Δημοκρατία δεν θα την έπαιρνε. Άστα να πάνε. Mm. Χάρκε, κατά τα άλλα που είναι τέσσερι μονάδε πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. Και το καλό είναι, ξέρει, ότι Έτσι. ξέρει τι πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Άμα ρε, ξέρει, αλλάξε το και πριν, όχι τώρα. Ναι, Ελληνοφθενία. Ναι. ναι, γεια σα. Μαυρογεννή και ονομάζομαι. Θα ήθελα μια παρατήρηση. Με δυσκολία την κάνω γιατί χρόνια υπήρξα στο Κουκουέ. Αυτό που γίνεται με τον Μπαίο, αυτό που έγινε με τον Μπαίο, έχει κάποια ευθύνη η άποψη του κόμματο για λευκό ή για άκυρο. Η άποψη κάποιου κόμματο μπορεί να έχει ευθύνη. Πού μπορεί να έχει, ναι. Η ψήφο ενό λαού δεν έχει. Ναι, σαφώ έχει. Δηλαδή, ο άλλο ο ακούει όποια γραμμή μπορεί να έχει το Κουκουέ και πάει σαν πρόβατο του λέει το Κουκουέ. Ah. Έτσι πάει πάει αλλιώ. Δεν ξέρω. Α, δεν έχει ευθύνη για το πώ κατευθύνει αυτού που τον ακούνε. Ναι, σύμφωνοι, σύμφωνοι. Μπορεί να έχει ευθύνη για κάποια μαλλίκα και για οποιοδήποτε. Ο άλλο. Και ο άλλο έχει, σαφώ. Που έχει. δεν το επεξεργάζεται και πάει και ό,τι του λέει η καραμπέλα πάει και το ρίχνει. Ό,τι πει. Όχι, ως... σωστά το Γιατί τα βάζει μόνο με τα κόμματα. Να τα βάλουμε λίγο και μεταξύ μα. Πέσει ενό κόμματο. Τα κόμματα εύκολα τα βρίσκουμε, δεν αλλάζει κάτι. Μήπως να τα βάλουμε και λίγο μεταξύ μα, να γίνουμε λίγο κόλο και γίνει τίποτα. Είναι τους που στέλνουμε στις Βρυξέλλες. Αυτό, από που να πιάσεις, από τι πιλάκι, από το ζαγοράκι, από τον Κίτσο. Πού να βάλω το δάχτυλο γέμετο. το Κεφαλογιάννη. Το Ολύτε, Σε παρακαλώ. Την Ελίζα ε, Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά υπέροχα. Ένας και ένας. Και οι ίδιοι αυτοί οι ψηφοφόροι σήμερα θα δούνε του σοβαρού και έγκυρου δημοσκόπου. βράδυ, δύο η και το 1 διαφορά. Το 1% ήταν... Κοίτα να δει. Και πώς το 1% έγινε τέσσερα; Είναι ε. αυτή η απρόβλεπτη ψήφο. Κανείς ρε κανεί Δεν τρέπεται. Είναι εντελώς σχεδιάντροπα. Αλλά, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ο σοφός ελληνικός μου, ξεκίνησε από το σπίτι ε. του και πήγε και σταύρωσε τη Μαρία Σπυράκη και τον Ζαγοράκη. Ε, εντάξει, και τον και... Κίρτσο. Θεωρητικά... Ό,τι και να πρότεινε το Μέγκα θα το βγάζανε. Δηλαδή... Αυτό ναι. Όποιον ο Σταύρος θα δωράξει. Ο θα δωράξει και δεν πήγε καλά. Ο Σταύρος θα Ή μήπω δεν τον πρότεινε το Μέγκα, τον επέβαλαν άλλοι. Ρε, ζήτησε να βάλουν μουσική άνθρωποι γι' αυτό. Ο Φωτοράκη ζήτησε να τραγουδήσουμε την Κυριακή τον Οκλόγο. Δεν άκουσε τη φοβερή πολιτική δήλωση του νέου κόμματο. Ναι, καλά έκανε να ζητάει η τραγούλη, αλλά είδε τον ήδε τον Ιούλιο. Το Άρα ο Βασίλη, τα έχει πει όλα. Έλα, για. Πως τα καταφέρνεις, πως τα φτιάχνεις, τι τους κάνεις άκουγα τον κύριε Βασίλη Εκεί που σε έβριζε, σε διαλώσενε Σούλεγε, Τώρα σε αγαπάει Εντάξει, το θέλει λίγο περισσότερο, αλλά τι του κάνει, μπορεί να μου πει. Έχω τον τρόπο μου, αγόρια κορίτσια. Είτε, ακούω, σε το μεταξύ, πρέπει να είναι από τι τελευταίε φορέ που σε παίρνω τηλέφωνο. Γιατί? Και, γιατί δεν θα προλαβαίνω. Τώρα που φθάνω σύζυγο τα πράγματα, ε. ε τι παίρνει τη δουλειά σου. Τώρα λε, άστα. Σε, σε, σε όλο ε, η επανάσταση θα είμαστε. 700.000 θέσει εργασίε, δεν θα έχω 3-4 δουλειέ εγώ. Πού να προλάβω να σε πάρω τηλέφωνο. <στολή> Έλα, προσολή. Πώ πήγαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σάρωσε. Σάρωσε. Ό,τι και να σου πω, είναι λίγο. Εθναι. Δηλαδή οι κουβέντε όλες ότι θα είναι πάνω από 5, πάνω από 7 και γύρω στο 7, δηλαδή σάρωσε. Είναι τι ότι... να σου πω, ότι θα είναι. Τι... Έχει ρεύμα, παιδί μου, έχει ρεύμα. Οι τέσσερις δεν σου αρέσουν οι τέσσερι μονάδε. Όχι, δεν λέω, δεν λέω. Αλλά η ανατροπή τη επόμενη ημέρα δεν μου λε, εδώ στον Άντιμο βγάλαμε τον στο δικό μα άνθρωπο. Ε. Ποιον? Το Τα Έτσι είναι. Να σου πω στην Δικαρία, τι έγινε. Είναι Και να μην βγει ο άλλος, τι έγινε, βγει και ο άλλος, ε, μαλα*** ρε. Αρε, τα κόρπα σου. Και να σου πω, η Δούρου, πιστεύεις ξεπερνάει σε άλλα τη φόφη τη γεννηματά ή όχι. Εντολή, σε παίρνω από πάρω. Για πες. Μια εξαγγελία έκανε ο Πρωθυπουργό μα για 770.000 θέσει εργασία. Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρει. Και το πιο άσχημο. Δεν ξέρω, αλλά θα το πει ο Σαμάρα, δεν μπορεί. Και... Ανακαλύπτει πολλά τελευταία από θέσει εργασία μέχρι ανέκδοτα. Ναι, ναι, ναι. Λέω όμω το πιο χειρότερο δεν είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργό, είναι ότι κάποιοι θα το πιστέψουν. Αυτό είναι το κατάντημα τη Ελλάδο. Ε, είμαι συνητρυμένο. Από μια παρεξή να χάσουμε η νέα δημοκρατία τι εκλογέ. Εμεί δεν ήταν προεκλογική συγκέντρωση. Εκεί κάναμε κάτι κατηφίλια ένα παρτάκι για τον Αντονάνη που δίκαιτε για φριά του και στα παγκάκια στο σύντασμα. Και τα προεκλογική συγκέντρωση δεν το λέει καμία περίπτωση. Και μόνο από τον κόσμο. Μα δεν ήταν σου λέγοντα νομίζω ο κόσμο, δεν το, δεν το περάσαμε καλά. Τεσώ αντίω. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε τέτοιο. Όταν εγώ ξεκίνησα από την Αλεξάνδρα, και έφτασα στο κουκάκι μέσα σε 10 λεπτά μέσα από το σύνταγμα, προεκλογική συγκέντρωση δεν το λε. Δεν το λε, δεν το λε. Πώ κάνουμε τα περάκη και πέρα σε ένα και την μας εκεί πέρα Και είμαι σίγουρο ότι έχει σχέση η προεκλογική του Σαμαρά με του αφρού τη επόμενη Οι Ήδη ήταν να αφρίσαν. Αυτή οι λίγη. Αφρίσαν και γίνεται το σύνταγμα σαπουνάδα Από Εγώ. Θα μου δώσετε ένα αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν τα έχει δει. Όχι. Νίκη. Νίκη ολονών. Ποιο νίκησε. Θε πως ποιο έχασε. Ε, μάλλον. Ο Κουβέλης και ο Καμένο. Αυτό το ότι ο Καμένο τα ξεφούσκωνε δεν του το είχα. Δεν του Μάλιστα. το είχα. Και ξέρει που έριξε πάλι την ήττα, ε. Πού την έριξε. Εσύ στο ψέκασμα, πού αλλού. Εκεί την έριξε. Και ο Κουβέλης έψαχνε την δει που του ήρθε. Μ άστα και δεν το περίμενε αυτό είναι το καλό θα πάει η ηγεσία θα, θα αλλάξει κόμμα ο Καμένος ο Καμένος ναι. θα κάνει συνέδριο ξέρω εγώ ο Κουβέλης παρόλα αυτά δεν πντοείται θα είμαστε λέει πάλι εδώ αφού ρε δεν σας θέλουμε δεν σε θέλει κανείς τι θα είμαστε πάλι εδώ θα είναι παρούσα λέει η Δημάρ χεστήκαμε τώρα που κλάναμε δεν θέλουμε Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι, Αποστόλη. Εσύ είσαι Ευραποστόλη! Έλα, Μαρή! Δεν το πιστεύω, ρε Αποστόλη, μιλάω μαζί σου! Σιγά, καλέ! Εγώ δεν το πιστεύω πως ο Σαβάρα πήρε πάνω από 20%. Α. Με τι θα συγκλονιστούμε περισσότερο με το δικό σου με το δικό μου! Δεν το πιστεύω, ρε Αποστόλη! Πε μου πώ εξηγείται αυτό! Που πήρε ο Σαβάρα πάνω από 20? Να το πεις. Ναι, καλά, πώ να μου το εξηγήσω. Ρε, το καθώς... Εξηγείτε. Ελικά. Όταν ο ψινάξι γίνει πρώτη Κυριακή, όταν ο γκλέξιου γίνει πρώτη Κυριακή, εύκολα εξηγείται. Όταν ο σγουρό πάει στο δεύτερο γύρο, ναι, Ά. μπορεί να πάρει και ο Σαμαρά πάνω από 20%. Και μαζί με την ελιά, με το οκτάρι της τη ελιά και τα 20% του Σαμαρά να πάνε και 30%. Μπορεί, ναι. Αυτό ένα πράγμα εξηγεί. Βέβαια είναι και άλλο ένα 70% που να του τον δει. Αλλά τέλο πάντων. Ένα πράγμα εξηγεί. Ότι ο Έλληνα έχει μνήμη χρυσόψαρο. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Έλα. Είμαι ερωτευμένη. Με τα μάτια μου. Μάτια Με μου. Με τον παλούρδο, ρε. Πού θα τον βρω αυτόν. Με τον παλούρδο. Ναι. Θα τον βρει στα όνειρά σου. Σ' αγαπώ. Μέσω από αποστολή, μια και έκανε ο Θήμιος την καλή αρχή όσον αφορά τους απόλουτους αριθμούς των ψηφοφόρων, να συμπληρώσω και εγώ κάτι. Η Χρυσή Αυγή στις προηγούμενες βουλευτικές είχε 426.000 ψήφους. Στις Τωρινές είχε 350.000. 76.000 λιγότερες ψήφους. Και μην τρομάζει ο κόσμος με το ποσοστό που λένε οι δημοσιογράφοι όλη την ώρα. Μου έχεις δώσει ιδέα από την τηλεοπτική Ελληνοφένεια. είναι φορευτική επιτροπή και λέω να τυφώ τσοδελιάς και να ξέρεις. Κάντε καλό κορμάκι, να το βάζουμε στο παραβά και... Α, αλλά... Αυτές και... απατοιονίες θα τις αφήσεις, α... έτσι? <χαι> Δεν θα με ξένες πλάτες. Όχι, βέβαια. Σαν τον Έχει. άλλο τον που έγραψε ότι αν μου δίνει η άλλη το τηλέφωνό της θα την νόταν της να πάει στην κέντρα. Κομμένε αυτά. Το μόνο που έχω όμω μη με στιγμώξει κανένα μοσχάρι μέσα στο αυτό να πούμε κανένα... Και καλό περάσεις, ναι, πέρασες, πέρασες. Πέρασες. τα ξέρω, τα φοβάς αυτά. Έλα, γεια. Ναι, τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ. Αποστόλη, να σου πω. Ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο που βγήκε είπε για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΚΟΚΟΕ. Να μην ξεμαλιαστούμε τώρα οι αριστεροί. Εγώ πάω στην Ικαρία να ψηφίσω. Στην Ικαρία τι θα ψηφίσει στην Ικαρία. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ψηφίσω το αντιμνημονιακό. Έχει δώσει εντολή ο, ο υποψήφιο δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει το, έχει ανεβάσει και στο ίντερνετ, ότι θα ψηφίσω με αντιμνημονιακά. Άρα ψηφίζω με τον κομμουνιστή δήμαρχο. Και το ίδιο θα κάνω και στην Πάτρα, το ίδιο θα γίνει και στην ε, Πετρούπολη. Α γίνει λοιπόν και στα υπόλοιπα και Ωραίο ο είσαι. Να σε χαίρω τη Συριτσέ. Ε, να σα πω μόνο αυτό. Όλα, όλα τα γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουμε και ο καθένα ανάλογα πώ του κόβει τα, τα πράγματα. Υιτικό. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι δεν βρέθηκε ένα χριστιανό ή να μην είναι χριστιανό, ό,τι να είναι αυτό. Να βγει να πει ότι αυτοί που ψηφίζουν χρυσή αυγή είναι φασίστε. Δεν είναι οι άνθρωποι υπονεμένοι. Που Τώρα δε... αυτό θα το πούμε μετά τι εκλογέ. Ο... Τώρα δεν είναι φασίστε. Τώρα είναι ταλέποροι άνθρωποι που ήταν σαν διέξοδο και ήθελαν να τιμωρήσουν. Γλύψουμε, γλύψουμε, γλύψουμε. Τι να κάνει και ο Καμίνη ο Γκρό. Δεν, δεν είναι φασίστες. Δεν... Είναι καημένοι άνθρωποι. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε... Σε αδίέξοδο, τι όχι. Μιλάω χρόνια. Τα είπαν τα παπαγαλάκια, τι όχι. Ξέρετε εσύ καλύτερα. Κύριε μου, μιλάω χρόνια. Με απασχολεί χρόνια το πρόβλημα. Ζω εκεί στην περιοχή. Δεν φαντάζεστε ποιοι τον ψήφισαν. Δεν τον ψηφίζει αυτό που χάνει δουλειά, τα πάντα και τα παιδιά του φεύγουνε. Τον ψηφίζουν άνθρωποι που δεν φαντάζεστε ψηφίζουν φασισμό. Είναι φασίστε, γεννημένοι φασίστε. Και βρήκανε τρόπο να εκφραστούνε. I'm <laughs> sorry.